Μάθημα 9 Τι αγοράζεις Βασίλη Α ένα σπουδαίο βιβλίο Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα Διαβάζεις λοιπόν και αστυνομικά μυθιστόρηματα Ε για να περνάει η ώρα Ξέρεις κανένα καλό Δυστυχώς δεν ξέρω Διάλεξε όμως ένα του συγγραφέα Γιάννη Μαρή Αυτό είναι καλό Ναι ναι Ζήτησα αυτό, το ξέρω Είναι πολύ όμορφο Δώστε μου σας παρακαλώ αυτό το βιβλίο Ορίστε κύριε Πόσο κάνει Γράφει εδώ την τιμή Τριάντα δραχμές Δεν έχω ψηλά Μήπως έχετε να μου χαλάσετε εκατό δραχμές Ευχαρίστω κύριε Πάρτε τα ρέστα σας Επέκταση Δυστυχώς ο άντρας μου καπνίζει πάρα πολύ. Δυο πακέτα την ημέρα, κάποτε και τρία. Ευτυχώς η γυναίκα μου δεν καπνίζει καθόλου. Ο παππούς, καμιά φορά, διαβάζει ξένες εφημερίδες. Πού είναι τα γυαλιά της γιαγιάς? Η κυρία παίζει συνεχώς χαρτιά. Ο γιος μου πάει να παίξει μπάλα στον κήπο... Τα παιχνίδια. Η Μαρία έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Η κόρη μου παίζει με την όμορφη κούκλα της. Ο Παύλο είναι έξυπνος. Ο Πέτρος είναι κουτός. Ο Γιάννης είναι μπροστά στην τηλεόραση. Ο Νίκος είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Το παιδί είναι επάνω στον τοίχο. Το σταυτοδοχείο είναι επάνω στο τραπέζι. Το βιβλίο κάνει 50 δραχμές. Είναι φτηνό. Το βιβλίο κάνει 200 δραχμές. Είναι ακριβό. Ο βιβλιοπόλης πουλά βιβλία. Τι όχι είναι αυτά τα βιβλία? Είναι δικά μας. Είναι τα βιβλία μας. Ποιανού είναι αυτά τα τετράδια? Είναι δικά σας. Είναι τα τετράδια σας. Τα βιβλία σας είναι εδώ. Τα δικά τους δεν είναι εδώ. Οι αριθμοί. Μετρήστε ως το εκατό. 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Προχτές έπαιξα πιάνο, έπαιξα βιολί, έπαιξα κιθάρα, έπαιξα χαρτιά, Έπαιξα τάβλη. Έπαιξα ασκάκι. Την περασμένη εβδομάδα αγοράσαμε ένα πίνακα του τσαρούχι. Τον περασμένο μήνα αγοράσαμε ένα φάρμακο. Πέρσι πήγατε μια εκδρομή στο Ναύπλιο. Φέτος δεν πήγατε. Πέρσι κάνατε ένα ταξίδι στο Μεξικό. Φέτος δεν κάνατε. Πώς τα πέρασε στον κινηματογράφο... Ωραία τα πέρασα. Πώ τα πέρασε στη συναυλία. Ωραία τα πέρασα. Πώ τα πέρασε στον περίπατο. Ωραία τα πέρασα. Πώ τα πέρασε στο σπίτι τη Μαρία. Ωραία τα πέρασα. Γιατί δεν κλείνει τη βαλίτσα. Μόλι την έκλεισα. Γιατί δεν κλείνει την τουλάπα. Μόλι την έκλεισα. Γιατί δεν κλείνει το κουτί. Μόλις το έκλεισα. Περάστε μέσα παρακαλώ. Ένα δεκάρικο, δέκα δραχμές. Ένα εικοσάρικο, είκοσι δραχμές. Ένα πενιντάρικο, πενήντα δραχμές. Ένα εκατοστάρικο, εκατό δραχμές.